Τη ή ασβήποτε διατυπώσεως ή την της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψη. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγένρωσης εν κλειστό ή εν υπέθρο Πάσα τη άπτη θα διαλύεται δια των όπλων Μέχρι νεωτερας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως φύσεως, οχημάτων και πεζών Οι εξελθώντες εις τα σωδούς, να επανέλθουν αμέσως εις τα Η Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάσχη και ο θα τα σοδούς, τα πυροβολείται άνευ Υπότιτλοι AUTHORWAVE Εξπέραν σε όλους τους φίλους του πλατεία Ρέντιο. Εδώ πολυτεχνείο, λοιπόν, ακούτε για μια Κυριακή ακόμα την Εστία Νομίας. Στο μικρόφωνο της πλατείας, Παπαδομανλάκης Παναγιώτης. Η Βασιλική δεν είναι μαζί μας. Αυτή την Κυριακή είναι όμως ο ΣΥΠΑΡΟΝ καθώς βρίσκεται στα αγροντικά μπλόκα και πιθανότατα στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής θα έχουμε μια επικοινωνία μαζί του. Θέμα της εμπενής εκπομπής, η λογοκρισία. Η λογοκρισία της παράστασης, η ισορροπία του ΝΑΣ από το Εθνικό Θέατρο. Η λογοκρισία λοιπόν. Η λογοκρισία είναι έλεξης σύνθετη. Εκ του λόγος προφορικό ή Και εκ του ρήματος κρίνω. Φέρεται με απλοϊκή ερμηνεία εν τούτη τη σημασία που δίδεται εκ τη σκοπιμότητα που πραγματοποιείται αυτή, ω διαδικασία ή λαμβανόμενο μέτρο προς έλεγχο απαγόρευση προληπτική ή κατασταλτική τη ανθρώπινη έκφραση. Γενικά που επιχειρείται όμω από κάποια αρχή. Σε πολλέ περιπτώσει όχι πάντα. Η λογοκρισία ασκείται από κυβερνητικά όργανα. κρατική λογοκρισία. Η λογοκρισία πηγάζει συνήθω από τη θέληση των κυβερνώντων και όχι μόνο να ασκούν έλεγχο στην κοινωνία και όχι από εκείνη προς αυτού. Χαρακτηριστικέ περιπτώσει είναι οι πολλοί συνήθειε που παρατηρούνται από δημοσίευμα του τύπου ή σε δεδοτηλεοπτικέ εκπομπέ που οδηγούν σε μια κρίση των μέσων μαζική ενημέρωση με την εξουσία. Έτσι, άλλε φορέ, η λογοκρισία είναι θυμητή εφαρμογή τη υφιστάμενη ποινική νομοθεσία. Εκοτάλε αθέμητη μέχρι την απαγορευτική συλληφθερία τη έκφραση, τη γνώμη και τη κίνηση ιδεών. Επειδή οι δεύτεροι ήταν ανέκαθεν και συνεχίζουν να είναι κατά πολύ περισσότεροι στον πρώτον, όλο λογοκρισία επικράτησε με την αρνητική του σημασία. Μετά από τα παραπάνω, σημειώνεται ότι η λογοκρισία τελεί υποσυνταγματική παγόρευση και διεθνώ ομοίω αρχή γενεμένη από το άρθρο 19 τη Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το ΙΕ, 1948 που ιδιάται την ελευθερία του λόγου από όλες οι μορφές λογοκρισίας και ακολούθω από τον θεμελιώδη νόμο της Βόνης του 1949 με τη, λαγω... με τη λακωνική φράση «Λογοκρισία δεν επιτρέπεται» χωρίς εξαιρέσεις ή άλλους περιορισμούς. Σε λίγα λεπτά, θα έχουμε μαζί μα την Μαργαρίτα Συγγενιότου, από την Πανιλίνα Μοσπονδία Θεάματο και Ακροάματο, η οποία καλεί σήμερα στι 8 η ώρα. Αν δεν κάνω λάθο, είμαστε έξω από το Εθνικό Θέατρο, η ένδειξη διαμαρτυρία για την απαγόρευση τη παράσταση τη ισορροπία του ΝΑΣ. Μέχρι τότε ακούμε τα μαλαματάνια λόγια, που είναι παραγγελία από την εκπομπή τη Πέμπτης παραγγελία που μα έκανε ακροάτριά η ζωή. ζωή, πως το η μοίρα και τα χρόνια να μην Λοιπόν, στο μικρόφωνο της εστιαστανομίας του πλατεία Ρήντιο έχουμε μαζί μας τη Μαργαρίτα Συγγενιότου από την Πανελλήνα Ομοσπονδία Θεάματος και Ακροάματος. Γεια σου Μαργαρίτα. Γεια σου Πανα. Μαργαρίτα, θα βρίσκουμε έξω από το Εθνικό θέατρο ή όχι ακόμα. Όχι ακόμα, είναι αρκότερα από καλεσμένη στις οκδό. Δηλαδή, μόλις τελειώς θα κατέβω σιγά-σιγά. Τώρα, αυτό είναι ένα περίεργο κάλεσμα που γίνεται σήμερα. Ε, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί για το πώ. Τι, τι, τι ακριβώ θα γίνει σήμερα εκεί πέρα. Ε, εγώ είχα μείνει στο ότι δεν ήσασταν ακόμα σίγουροι για το αν θα πραγματοποιηθεί η παράσταση. Δεν είχε διαφορά. Λοιπόν, θα ήθελα να πω πούμε ότι αυτό το κάλεσμα είναι ένα, ε, μια συνέχεια αυτού που έγινε την Παρασκευή, που ήταν αρκετά έτσι, μαζικό για τα δεδομένα τη υπόθεση. Ε, ε, υπήρχε μια διαμαρτυρία και μια κορεία από το πιναγίου Κωνσταντίνα, από το εθνικό προ το ρεξ. Ε, και έγινε αυτό το κάλεσμα σήμερα για να πιεστεί η διοίκηση να επιτρέψει ακόμα και αυτή την τελευταία παράσταση να συμβεί. Τώρα, βέβαια, η, ε, έγινε με εκδόση και τώρα πέρα πολύ λίγε ώρε μια ανακοίνωση από του απευθυντέ uh, τη uh, πειραματική, οι οποίοι έλεγαν ότι στι 8 θα ανοίξει η πειραματική, αλλά όχι για να πέσει η παράσταση ενδεχομένω, μάλλον αυτό είναι αδευκρίνητο, αλλά καταρχήν θα γίνει μια συζήτηση για τη λογοκρισία. Το οποίο είναι λίγο ξέρεις, στην οποία δεν θα διοργανώνει η διεύθυνση τη πειραματική. Ναι, δηλαδή ξέρει κάπω ότι μπορεί να κατεβάσουμε την παράσταση, αλλά ανοίγουμε το θέατρο και να συζητήσουμε γι' αυτό, να συζητήσουμε για το τι είναι λογοκρισία. Στο οποίο θα επιτραπεί η παρέμβαση του κοινού, του κόσμου που θα τα κοίτα, ο κόσμο που τίθεται δεν μπει μέσα για να συμμετάσχει στην κουβέντα. Τώρα, το αν θα παιχτεί μετά η παράσταση ή όχι, αυτό είναι τελείω αδιαφκρίνιστο, το ξέρει κανεί. Οι υποτοποί είναι έτοιμοι, να παίξουν. Ε, Όπω καταλαβαίνει, καταλαβαίνεις πέρα πάνε λίγο να τα μαζέψουμε τα πράγματα. Να ε, αλλοιωθούν λίγο οι γωνίε. Θα δούμε. Είναι, είναι και εγώ πολύ περίεργη να δω πώ θα είναι σήμερα και πόσο κόσμο θα έχει. Ελπίζω να ε, κατέβει ο κόσμο, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι έτσι. Ναι, στην προηγούμενη κοιντοποίηση είπε ότι είχε προσέλευση. Είχε προσέλευση. Κοιτά, όχι για το πόσο σοβαρό είναι το θέμα, αλλά για το πόσοι ασχολούνται με τέτοια θέματα. Δηλαδή ήταν χίλιο άνθρωποι, ξέρω, ξέρω και κάτι. Ε, το θέμα όμω είναι πολύ σοβαρότερο από αυτό και δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι πολιτιστικό θέμα. Δεν ανήκε δηλαδή στο πολιτιστικό δελτίο πια. Όχι είναι σημαντικό να κάνεις ε, Και αυτό όχι μόνο γιατί το ότι ήταν πολιτική, είναι πολιτική η ίδια η παράσταση, Αλλά επειδή δηλαδή είναι και πολιτική η λόγη α, που κατέβηκε. Έτσι δεν είναι... Ε, δεν ήταν απλώ δηλαδή κάτι το οποίο έγινε. Δεν είναι ένα χιτήριο καινούριο, ναι, ναι. αν θυμάστε την υπόθεση. Ναι. Εδώ έχουν εμπλακεί φορείς, έχουν εμπλακεί κόμματα πολιτικά, έχουν εμπλακεί ε, πρεσβείες, ξέρω, κρατών, έχουν εμπληκτεί ιδρύματα με τι χορηγίες. Έβγανε να η Αμερικάνικη Πρεσβεία, αυτό ευχαριστώ πολλές. Ε, ναι, έδω, έκανε εκείνο το duty η Αμερικάνικη Πρεσβεία και δα, όλα. Το θέμα είναι το εξή. Να τα από την αρχή γιατί δεν ξέρω και πώ η ε, ενημέρωση. Ναι, yeah, γιατί υπάρχει ενημέρωση ότι. Όχι, όχι, ξεκινάει από το γεγονό ότι δεν ξέρουμε γιατί κατέβηκε αυτή η παράστηση ακριβώ. Yeah. Δηλαδή, η επίσημη ανακοίνωση α, του Λευαθηνού ήταν ότι. και το τονίζω του Λευαθηνού. Θα πούμε το γι' αυτό. ήταν ότι κατεβάζουμε για την ασφάλεια των α, θεατών και των. Α, Πώ το λένε των Ιθοποιών, επειδή δεχτήκαμε κάποια ανώνυμα μέλη. Απειλήτικά, δηλαδή. Μα ρίξουν μια ρουκέτα. Ναι. Όμω αυτό, όπω ξέρω, ούτε στη διόξη του χρονικού έχει πάει, ούτε η εισαγγελέα έχει παρέμβει, ούτε ζητήθηκε η συνδρομή τη αστυνομία των σωματείων τη Ομοσπονδία των α, Κινημάτων για περιφρούρηση τη παράσταση, ούτε η γνώμη των Ιθοποιών και το κυριότερο, ούτε η γνώμη του δεν Δέλτα Σύρμα. Πρώτα επάρχηκε δηλαδή απόφαση από τον α, καλλιτεχνικό διευθύντη και μετά α, το θέμα πήγε στο διαδικασία, οι, οι οποίοι βγάλει και μια εκείνη μάλιστα, η οποία καταδικά, το καταδικάζουν το κατέβασμα, λέγοντα ότι παρόλεσου που ανεβαίνει δεν κατεβαίνει. Δεν τα <laughs> πράγματα. Μάλιστα. Ε, τι πήγα να σε ρωτήσω τώρα Ότι δηλαδή κινδύνευε Ότι δέχτηκαν απειλητικά τηλεφωνήματα ε, ε, Ναι απειλητικά mail απειλητικά τηλεφωνήματα Ότι θα, στέλνουν, θα ρίξουν ρουκέτες, Θα έχουμε ε, προπυλακισμός Ξέρω εγώ κάπως έτσι. Αν σκεφτείς ότι στο χιτήριο που είπα Ότι δεν είναι ίδια η ίδια υπόθεση ε, Παρόλα αυτά όμω. Και τα μάτια είχαν πάει και περιφρούσαν mm -hmm. τι περάσει. Και ο κόσμο περιφρούσε τι περάσει. Του 12 πότε ήταν. Και όντω ήταν απ' έξω. Και νομίζω έγινε παράσταση κιόλα. Πώ? Νομίζω έγινε κιόλα η παράσταση. Και, και, και Έγινε και η παράσταση κιόλα. Γιατί ήταν όντω απ' έξω οι χρυσή, αγγινότητε. Με παγανιέται η πετρέση. Και τότε κανένα δεν. Ξέρει, έχουν ξαναγίνει αυτά τα πράγματα δηλαδή. Δεν, δεν μπορεί να πει ότι εγώ το κατεβαζό. Γιατί φοβάμαι, τι φοβάσαι. Όλο αυτό είναι πολύ προ, πρόφαση. Είναι, και πολύ θεωρώ και πολύ αγχλιαρός ο τρόπος που το χειρίστηκε και το ίδιο το Υπουργείο, το οποίο έλειψε τα αφιχείρα στο απλώς. Κοίτα, δεν ξέρω, αν θέλεις να συζητήσουμε το ίδιο το περιεχόμενο, δηλαδή... Αυτό έχει σημασία, γιατί από τα μέσα ενημέρωση το κοινό βομβαρδίζεται σε ένα κλίμα το ότι ο αρχιμακελάρης, ο δολοφόνο ο ΟΟΠΑ έλεγε μια δική του παράσταση. Αυτό μπορεί να περάσει τα μέσα ενημέρωση. Αυτό είναι ανήκει στο κομμάτι του να συζητήσουμε αν έπρεπε να ανέβει η παράσταση. Έτσι. Mm -hmm. Εγώ θέλω να γίνει τελείω σε αυτού εξή και θα, θα σου πω γι' αυτό. Θέλω να γίνει τελείως αυτού του Ότι το αν έπρεπε να λαβευγαίνει η παράσταση ή όχι, μπορεί να είναι ένα ευρύτερο θέμα συζήτηση. Το αν έπρεπε να κατεβεί δεν είναι. Δεν μπορεί να κατέβει. Πώ να το πω αυτό. Αυτό είναι για τα δικαιώματα. Τη καλλιτεχνική έκφραση, αυτό είναι πολύ βασικά δικαιώματα της κοινωνία. Και ένα εθνικό θέατρο οφείλει να είναι ο θεματοφύλακα αυτών των δικαιωμάτων. Τώρα, το αν έπρεπε να ανέβει η παράσταση ή όχι, εγώ προσωπικά τη δικιά μου γνώμη μόνο, ότι. Το κείμενο, να, να πούμε πρώτα πρώτα ότι το κείμενο του ξηρού, το οποίο είναι εμβόλυμα, είναι μια device παράσταση αυτή, mm. ε, ε, η δίκη του Καμή, κάποια κείμενα της Hannah Arendt και κάποια αποσπάσεις από το βιβλίο του ξηρού, το οποίο, να τα πούμε και αυτά όμως, είναι και λίγο σοβαρά, αναφέρεται σε αυτές τις 40 μέρες τη περίφημες. Εσείς είστε και μικροί, ίσως και οι ακροατές και δεν τα θυμόσαστε. Ε, στις αρχές δεκαετίας του 2002-2002 νομίζω, που έγινε η σύλληψη του ξυρού. Του είχε η εγώ στα χέρια έτσι και νοσηλεύτηκε για 40 μέρες μέχρι να τον, τον συλλάβω. Όπου ε, παραβιάστηκε κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Α, εκεί παραβιάστηκε κάθε ανθρώπινο δικαίωμα, παραβιάστηκε το δικαίωμα του να έχει νοσηλεία κλπ. Και αυτό που λέει δεν είναι θέμα γνώμης, είναι θέμα γεγονότων. Διότι η Ελλάδα καταδικάστηκε για αυτή την υπόθεση μαζί με άλλες 10 και εκκρεμούν άλλες 191 στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για βασανιστήρια από την ελληνική αστυνομία. Όλα αυτά τα οποία έχει στοιχειώδει μέχρι στιγμής, 2 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό δημοσιογράφο. 192 μόνο για την Ελλάδα. Ναι, πώς. 192 υποθέσεις μόνο για την Ελλάδα. 191 εκκρεμούν. Και 11, εκ των οποίων μία είναι η υπόθεση του Ξηρού, τελεσυντήριζαν και βρέθηκε ένοχη η Ελλάδα. Για βασανιστήρια, ότι καταπάτησε δικαιώματα τα οποία υπάρχουν σε χάρτη, δικαιω... χάρτη δικαιωμάτων ε, για του φυλακισμένου κλπ. Αυτό δεν είναι κρίση. Καταλαβαίνετε αυτό, είναι ένα γεγονό. Mm. Ε, πάνω σε αυτό το γεγονό, σε μια ε, πιστοποιημένη καταπάτηση δικαιωμάτων, βασίζεται η Πηγαίνοντα Κοπούλια για να κάνει το έργο τη, το χρειάζεται, το βάζει μέσα στο έργο τη. Με γι' αυτό με χαρά τη. Αρέσει, δεν αρέσει, δεν μα ενδιαφέρει. Συζητάμε για γεγονότα, όχι για τρίσεις. Από εκεί και μετά, ε, αλλά σου λέω, εκεί αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ότι στην ανακοίνωση του εθνικού αναφέρεται ότι η παράσταση δεν επετέλεσε το σκοπό τη. Αν δεν τον επετέλεσε, αυτό έγινε γιατί τέτοιου είδου συζητήσει ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα α, και όλα αυτά που φύγει η παράσταση, δεν έγιναν, δεν άνοιξαν καν. Δεν ανοίγουν οι ναι, γιατί επισκιάστηκαν από τα γεγονότα, από το γεγονός αυτό. Το αν, αν υπάρχει δικαίωμα, αν έχει δικαίωμα ένας καταδικασμένος δολοφόνος να ακούγεται η σκέψη του σε ένα εθνικό θέατρο. Αυτή η φράση, έτσι όπως την είπα, κάθε δεύτερη λέξη, έχει πεδίο ε, ε, συζήτηση. Έτσι. <χω> Αυτό που ήταν το πιο σημαντικό, βέβαια, στην ρητορική όλων, το εθνικό θέατρο, αν το εθνικό θέατρο, έχει δικαίωμα να παίζει αυτά τα πράγματα. Με τα λεφτά του φορολογούμενο που λέω Με τα λεφτά του έλευνα φορολογούμενο mm. και εγώ βέβαια αντιστρέφω την ερώτηση και λέω, η ελληνική αστυνομία... Έχει δικαίωμα με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου να κάνει βασανιστήρια και μετά να πληρώνουμε πρόστιμα. Γιατί αν τελείωσες δεν μπορούσαμε το Τεφτάρι και να πούμε πόσο θα στείλει αυτή η παράσταση. Και πώς θα είναι το 2 εκατομμύρια των προστήμων δεν στήθηκε τόσο αυτή η παράσταση. Για να κάνουμε το Τεφτάρι να δούμε ποια νο... λεφτά, ε, από ποιον α πούμε κατασπαταλούνται κατασπατυλο... κατασπατυλο... τα λεφτά. Αλλά αυτά τα δευτερία δεν βγαίνουν ποτέ. Βγαίνουν μόνο όποτε μας συμφέρουν. Ε, το για μένα σαν, επειδή μιλάω και με καλλιτεχνική ιδιότητα αυτή τη στιγμή και όχι γενικότερα πολιτική mm. για μένα το ερώτημα κλειδί είναι αυτός που πληρώνει έχει δικαίωμα να θέτει την ατζέντα ενός καλλιτεχνικού οργανίσμου ε. και αυτός που πληρώνει αν είναι το κράτος έχει καλός να το συζητήσουμε αν είναι ένας χορηγός αν δηλαδή αυτή τη στιγμή... χορηγού, δηλαδή ή δηλαδή, υπήρξε επέμβαση χορηγού, κάποιο χορηγού. Υπάρχει φήμη και γι' αυτό. Δεν ξέρουμε την αλήθεια, δεν ξέρουμε καθόλου τι έχει γίνει, γιατί δεν μα λένε δηλαδή τι έχει γίνει. Γιατί δεν έχουν γίνει κινήσεις για να μαθαυτεί η αλήθεια Ακριβώ. Ε, αν αυτή τη στιγμή, α πούμε, ο... το Ίδρυμα Ωνάση, που είναι μεγάλος του εθνικού, πληρώνει, έχει δικαίωμα να πει αυτό που λέει οι Έλληνες «Αυτό του τύπου ότι με τα λεφτά μου αυτό δεν θα τραβάζεις». Και αν ισχύει αυτό, τότε μήπως πρέπει να ξαναδούμε το θέμα τι είναι ο χορηγός, τι δουλειά κάνει, πώς θεσμοθετείται μέσα στους οργανισμούς. Έχουμε τον το, το, το Ιάρχο, μεγάλο χορηγό της λυρικής, που θα πάει η Λιδική στο κτίριο που ετοιμάζει, έχουμε τον Ωνάση, μεγάλο χορηγό του το, το εθνικού φτέλτους, τι έχουμε παιδί. το ίδρυμα Λαμπράκι και στο Μέγαρο Μουσική. Ναι, δεν δε, δε, δε, δε είναι ίδρυμα Λαμπράκι, είναι μια άλλη περίπτωση αυτή. Το Μέγαρο πολύ είναι ξεπληγμένοι, θα, θα ξεπληγεί όσο ανοίγει, αλλά τέλο πάντων είναι αυτό. Όμω, ναι, αυτό. Το μεταλλεφτά μου αυτό δεν το ανοιβάζει. Πόσο μπορούμε να το γενικέψουμε. Πόσο. Εγώ δεν καταλαβαίνω και το άλλο πράγμα. Και σε ρωτάω γιατί και εσύ, όπω είπε εσύ, δεν συμμετέχουν και στο Ραματιτέχνη. Δεν συμμετέχουν, δεν ανεβαίνουν έργα. Ταινίες. Κινηματογραφικές ταινίες. Χωρίς να θέλω να κάνω οποιαδήποτε σύγκριση μεταξύ της περίπτωση του Ξερού του Χίτλερ. Καμία σχέση, αλλά δεν ανεβαίνουν με τη ζωή του Χίτλερ έργα τα οποία έχουν βασιστεί σε στιγμιότυπα τα οποία έχουν διαβάσει από το αγών μου, ας πούμε. Φυσικά, φυσικά, αλλά ξέρεις, εδώ δεν συζητάμε καν αυτό. Γιατί δεν συζητάμε το αν ε, ανεβαίνει ένα θεωρητικό κείμενο του Ξερού το οποίο yeah. ε, συζητάει για το αν είναι καλή η τρομοκρατία ή όχι, που στο κάτω-κάτω και στους δίκαιους του καμί ε, δεν ξέρω να το έχεις διαβάσει, εγώ το θυμάμαι καθόλου, αυτή η δικαιοί αναπτύσσεται, δηλαδή είναι μια ομάδα ε, που, yeah. που πάει να σκοτώσει το Μεγάλο Βούκα στη Ρωσία στις αρχέ του αιώνα, νομίζω, του 1950 τέτοι και δείχνει όλο το ψυχολογικό του πρόβλημα γιατί είναι άνθρωποι και θα σκοτώσουν έναν άνθρωπο από τη μία, απ' την άλλη όμω προσπαθούν να το ιδεολογικοποιήσουν όλο αυτό και να παν δεν σκοτώσουμε με έναν άνθρωπο, σκοπό με έναν θεσμό. Και ξέρεις, αυτό το προσωπικό πράγμα στο οποίο εμπλέκονται άνθρωποι οι οποίοι ήταν τρακοπέ και αυτή έτσι. Αυτή βλέπετε. Δεν συζητάμε όμω αυτό. Yeah. Συζητάμε κάτι άλλο. Συζητάμε για δικαιώματα τα οποία καταδίθηκαν. Δηλαδή δεν έχει δει τοokινγκ του Τιμ Ρόμπινς το οποίο με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο mm. ε, θέτει το θέμα τη θανατικής καταδίκης και το απορρίπτει βέβαια με έναν πολύ ανθρωπιστικό τρόπο για έναν εγκληματία mm. ο οποίος ούτε ποτέ ε, υποθήκε ότι είναι αθώος mm. είναι πολύ το και στιγνός όμως έχει η κοινωνία η πολιτεία δικαίωμα να σκοτώσει έναν άνθρωπο έχει δικαίωμα να τον βασανίσει το πω έχει δικαίωμα να το φημώσει. Δη, δηλαδή, τον, είναι έγκλειστο σε ένα κελί. Ο λόγο του. Α, τι, τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Χάνει, δηλαδή, ο άνθρωπο ο οποίο κλείνεται σε ένα κελί, χάνει οποιοδήποτε αστικό του δικαίωμα. Και μη αστικό, ανθρώπινο δικαίωμα. Ναι, ακριβώ. Το θέμα είναι ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα, αυτή η λογοκρισία, αν δεν ήταν ο ξηρό. Δηλαδή, άμα ανεβαίνει του κανέναν. Τα... Άμα ναι, άμα του κάνει το έργο. Περνάει ένα παράδειγμα, σκέφευα, ένα συμβόλιμα. βέβαια, αλλά πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γινότανε το θέμα ούτε καν για τον ξηρό, εάν δεν είχε σκοτωθεί από αυτόν ο θείος του ο... ο... ο... ο... ο... ο... το αρχηγού του εξωματικής τη Ο θείος. Δηλαδή, δε... εντάξει, τώρα δεν είμαστε παιδιά έτσι. Η παράσταση αυτή παίζεται εδώ και δύο εβδομάδες που εσείς παίζεται. Ετοιμάζεται εδώ και τρεις μήνες. Και, την Έτσι, και... κόψανε την τελευταία παράσταση, το τελευταίο είναι ότι... Κόψανε την 5η την παράσταση, θα τελειώνε σήμερα. Κόψανε τις τρεις τελευταίες παραστάσεις. Είναι ανακοινωμένη από τη συνέντευξη τύπου, χαμ, Οκτώβρη. Και το ανακαλύψαν τώρα. Και το ανακαλύψαν τώρα. Αυτό δείχνει ότι έχουν πάρα πολύ αργά τα, τα ρωτή, δηλαδή, τώρα. Μην μη, μη λέμε. Ναι, αν... μπορεί να θέλει να βοηθήσει ο κλίμα, δεν περίοδο, αλλά τέξι αυτά δεν τα ξέρουμε. Δεν μπορεί Αλλά κοίτα να δει να... τι γίνεται. Εγώ επιμένω σε, πάντα, σε πράγματα τα οποία πρέπει να μα απασχολούν ε, με τρόπο λίγο αιμονικό. Α επιμείνουμε στη λογοκρισία. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί η λογοκρισία δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το περιεχόμενο μια παράσταση ενό βιβλίου, μια μουσική. Το, το, το, τη συζητάμε το περιεχόμενο, τώρα το κάνουμε εμπαρόδο, ας πούμε, για να έχουν και εσύ και μία εικόνα του τι γίνεται. Αλλά δεν μας αφορά αν είναι καλό ή κακό. Δεν μας αφορά αν μας αρέσει ή όχι. Γιατί αν ήταν λογοκρίνο κι εγώ, όσο δεν μου αρέσουνε, σίγουρα ούτε τα νέα γινότησαν από στην Ελλάδα. Δεν, degli... είναι τελείως ανεξάρτητο. Μπορ, δεν μπορεί δεν να κόψει μία παράσταση στον, στον αέρα, γιατί ταξιδεύει κιόλα. Μόνο και μόνο επειδή ισχυρίζεται ότι έλαβε ένα απειλητικό τηλεφώνημα ή ένα απειλητικό mail. Πώ στην τελική, διαμόρφωσες και, σε, και τα μέσα σου το κλίμα για να δημιουργηθεί αυτό το απειλητικό τηλεφώνημα, αν υπήρξε ποτέ. Γιατί, αν έχει τα μέσα σου, το οποίο ω κράτο, ξέρουμε τι σημαίνει διαπλοκή και τι σημαίνει διαπλοκή μέσω ενημέρωση με κρατική εξουσία. Αν δεν το συζητάμε, ειδικά στο θέμα του πολιτισμού, δεν το συζητάμε. Στο πολιτιστικό ρεπορτάζ δηλαδή. Εντάξει, διαπλοκή είναι ένα απίστευτο πράγμα. Το θέμα είναι γενικά, για να μιλήσουμε γενικά για τη λογοκρισία. Είναι η μόνη, ρωτάω, περίπτωση των τελευταίων ετών ή συνδέν συχνά αυτό το πράγμα να κατεβαίνουν παραστάσεις και όχι μόνο το εθνικό. Κοίτα, η, η σημαντική λογοκρισία δεν είναι αυτή που γίνεται σαν νερά, είναι αυτή που γίνεται εγκρυπτό. Η σημαντικη λογοκρισια δεν ειναι αυτη που γινεται φανερά, ειναι αυτη που γινεται κρυπτό. η προλογοκρισια το κλείμα που θα διαμορφώσει, δηλαδή, α πούμε. Ακριβώ. Δηλαδή, το αν θα λογοκριθεί ένα άνθρωπο από οποιαδήποτε καλλιτεχνική θέση, είτε πρωτογενού δημιουργού, δηλαδή συγγραφέα, συνθέτη, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ή ε, εκτελεστή, ερμηνευτή, οτιδήποτε, εάν επειδή δεν σου αρέσουν αυτά που λε, ε, μην το θίξουν καν. Οι περιπτώσει τη λογοκρισία δεν μπορούν να μπω σε λεπτομέρειε, αλλά οι περιπτώσει τη λογοκρισία του τελευταίου στο δικό μου το μετερίζει. Είναι ανατριχιαστικέ. Ακριβώ επειδή είναι είμαστε συμμετέχοντε, οι επαγγελματίε. Και Εξ, εξαρτάται. Του παίρνει να εκδιάσουν περισσότερο αυτό. Ακριβώ. Δηλαδή, άμα βγει εσύ στο facebook, στο facebook, έχουμε κρούσματα διευθυντών οργανισμών που παίρνουν του ανθρώπου που είναι ε, στου οργανισμού του εργάζονται και του λένε γιατί, γιατί έκανε like στο το, το, το facebook, α πούμε. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο οποίο δεν φαίνεται ποτέ, κανένα ποτέ δεν θα τα πει δημοσίω. Γιατί βέβαια φοβάται. Σε, μια, σε ένα κλάδο, στου κλάδου του δικού μα του καλλιτεχνικού, η ενεργία είναι στο 90%. Να, Ακριβώ. Ναι. Μπορείτε να διαλέξετε τι γίνεται. Φυσικά και υπάρχει λογοκρισία. Αλλά αυτού του είδου η καθαρή λογοκρισία που βάζει και θέματα στην κοινωνία δεν υπάρχει γιατί προλαβαίνεται. Δεν υπάρχει λόγο να γίνει, δηλαδή, κατάλαβα. Μπορούμε... Και υπάρχει α, ένα άλλο θέμα α, εδώ ότι έτσι που διαμορφώνεται το τοπίο του πολιτισμού που πραγματικά ε, υπάρχουν ε, ε, κύκλοι ιδρυμάτων χορηγών τα οποία ε, έχουν κόψει όλη την πίτα. Την έχουν χωρίσει κανονικά. Ε, όπως καταλαβαίνεις δεν εισήθατε νόημα λογοκρισίας θέτουν το παιχνίδι εξ αρχή η λογοκρισία είναι ε, το να και στείλουν εξορία. Κούλα ναι. και έχουμε δεν έχουμε ε, έτσι, στα υπόγεια. Θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο, για παράδειγμα, ε, να μετρηθεί η λογοκρισία στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ας πούμε, πριν από λίγο, λέγαμε για τι συνθήκε κράτης και ανθρώπινα δικαιώματα. Μου έλεγε μια κοπέλα που είχε βγει, που ήταν σε μια πρωτοβουλία κρατου, για δικών των κρατουμένων, ότι η Ελλάδα είναι στην, τρί, στην τρίτη δεύτερη θέση χώρε. Σε άσχημε συνθήκε κράτηση. Άρα δηλαδή η Τουρκία και η Ρωσία. Ναι, αυτό είναι ένα θεσμό, ένα μετρήσιμο πράγμα. ναι. Αυτό που λε, πάει ο άλλο σε μια φυλακή και το βλέπει. Η λογοκρισία, πώ να μετρηθεί. Μισό λε, πώ να μετρηθεί. Εννοείται δηλαδή λογοκρισία. Ναι. Εννοείται η ανοιχτή λογοκρισία, δηλαδή άμεσα. Η ανοιχτή λογοκρισία, κάθε τόσο ξεφεύγει Αν το καλοσκεφτεί. Πολύ, πολύ παλιό, δεν είχαμε ξανά τέτοιο ε, κρι... κρούσμα λογοκρισία από το Outlook, ίσω. Ναι, το χώρο έχω μπροστά με την περίπτωση του Outlook. Ναι, νομίζω το Outlook έχει να συμβεί. Ξέρει ποια είναι η πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε αυτέ τι δύο περιπτώσει. Ότι είναι στην περίπτωση του Outlook. Να ακούμε Outlook. Τύριο, το τοχητήριο το δεν το βάζουμε μέσα γιατί είναι ένα Ναι, χώρο. Ναι. Είκης, λογοκρισία υφίσταται από το κράτο. Δεν πήγε το κράτο να πει στο χιτήριο Μήντα Εξή. Η φάτη πήγε, α πούμε, τουλάχιστον στου χώρου. Μιλάμε όμω για το. Α πούμε, ο Άουκου νομίζω ότι ήταν το Ιωτέα. Είπα και κατεβάζουμε τον πίνακα. Κατεβάζουμε την έκθεση, α πούμε. Απ' την έκθεση του πίνακα. Ε, αυτό είναι η λογοκρισία. Για να... Γιατί ξέρει, ακούω βλέπει και στο Facebook, λε κάποιον, Ρε φίλο αυτό που λέει δεν είναι στο μου κάνει λογοκρασία. Δεν είναι αυτό η λογοκρισία, έτσι. Λογοκρισία, σοβαρό θέμα. Ε, η διαφορά με το Outlook είναι η εξή. Να πω ότι Οπότε... έγινε περίπου στο Outlook για να καταλάβει και ο κόσμο που έγινε. Το Outlook αυτό που έγινε είναι ότι υπήρχε ένα πίνακα που ήταν θεωρητή και ασχετή ω προ το Σταυρό. Mm. Ήταν ένα πέος, νομίζω, που εξτρεμπάζει τα πράγματα στον Θεό, ακόμα καλά, γιατί μου και πολλά χρόνια. Και, θε, και οι εκκλησιακέ οργανώσει και διάφοροι θρησκεί άνθρωποι το βρήκαν πάρα πολύ προσπληκτικό και απέτησαν από τον Υπουργό Πολιτισμού που ήταν ο Βενιζέλο το οποίο να κατεβάσει τον πίνακα, το οποίο και έγινε. Εκεί λοιπόν, αυτό είναι το σημείο κλειδί, ότι τότε είχαν κινητοποιηθεί κάποιε ομάδε που για μένα είναι Λούμπεν. Δηλαδή είναι Λούμπεν να οργάνωση και να από έναν πίνακα ζωγατική. Εδώ κινητοποιήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι θεωρητικά είναι το κοινό μα. Το, το, το καλλιτεχνικό κοινό μα. Δηλαδή, άνθρωποι που πηγαίνουν στι συναυλίες, πηγαίνουν στη Στέγη, πηγαίνουν στο Μέγαρο, πηγαίνουν στο Φεστιβάλ Ατεινών. Ε, αυτοί ενοχλήθηκαν. Με... Αυτό είναι μια βαθιά παρακμή, ξέρει. Σημαίνει ότι η τέχνη αυτού του ανθρώπου δεν του έχει ακουμπήσει. Την καταναλώνουν μεν. Για να πάνε μετά να φανεί και Σούσια, α πούμε, και να το συζητήσουν το θέμα. Ε, την καταναλώνουν αυτή την τέχνη, αλλά στην πραγματικότητα δεν επίδρα πάνω του. έχουν για διακόσμηση, κατάλαβα Εμένα καλλιτεχνικά αυτό, και επειδή εγώ είμαι τραγουδίστρια, η δουλειά μου είναι πολύ στην avant-garde μουσική και, και του 20ου αιώνα, στην πραγματική μουσική κλπ. Και, και, και έχω δει τέτοιου ανθρώπου, και στη λυρική και στο μέγαρο κλπ. Ε, το βρίσκω βαθιά προσβλητικό. Αντίθετα δεν κινητοποιήθηκαν όταν ε, επιβάλλεται καθημερινά και από το 50 τουλάχιστον στο ελληνικό κοινό το αμερικάνικο τρόπο ε, ταινιών ας πούμε, οι ταινίε του Βιετνάμ, οι τενίες Μα γιατί να κινητοποιηθούν, γιατί να κινητοποιηθούν, εκεί, εκεί δεν τους φύγεται τίποτα. Εκεί δεν φύγεται τίποτα καταλαβαίνει. Ενώ φύγεται ότι δεν μπορεί. Να, ναι. Είναι λίγο βλαχοβαρόκ αυτό το πράγμα, το Δεν μπορεί το εθνικό θέατρο που έχει πόσο ωραίο πολύ ελαιό να βγαίνει ο ξηρός. Ναι, ναι, ναι. Καταλώ. Ε, κατα... Είναι θέμα αισθητικό, αλλά πειναμάτοδο. Είναι οι βλαχοδήμαρχοι. Αυτό τους χαλάει, ναι. Ε, ναι. Πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, εγώ πάω Κυπρουού στη... στο ακριβό εστιατόριο, ας πούμε, που κάνει 30 ευρώ η χαλάτη, δεν μπορείτε να μου φέρνει σε μένα τον τρομοκράτη εδώ πέρα. Ε, αλλά δεν είναι έτσι, έτσι. Βλαχοαστική τάξη που λένε <μήλων> αυτό. Είναι βλαχοαστική <μήλων> τάξη ακριβώς επειδή και, και ξέρετε τι γίνεται. Η αστική τάξη έχει υπάρξει, οι ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, πραγματικέ αστικέ τάξει, που περισσάνε σε πραγματικές Στη, στο επίπεδο της τέχνης, κατά καιρού, έχει υπάρξει και αρκετά άνθα και αρκετά προοδευτική και έχει στηρίξει και πράγματα ε, πολύ ε, πρωτοποριακά και πολύ ε, που, που την κοινωνία. Τι κάνει. Δική ε, μα τώρα είναι για το δεν είναι αυτή. Αυτό είναι ένα θέμα μετακίνηση προσέγγιση. Όχι, δεν το παρ' Τελικά είναι όλα θέματα γενεοδορία, καταλαβαίνει. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι είναι για δεν γίνεται αυτό. Ε, Μαλάρα, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σου σήμερα στην εκπομπή. Εγώ, να είσαι καλά. Αν θε να προσθέσει κάτι πριν πιέσουμε. Όχι για να κατέβει ο κόσμος στις 8 η ώρα φορές όποιοι μπορούν να σκατεύουν γιατί νομίζω ότι πρέπει να διαφυλάξουμε όχι μόνο από τη λογοκρισία την κατάσταση αλλά και από αυτή την ύπουλη ναι παιδιά όλα θα πάνε καλά έλατε να το συζητήσουμε αλλά που τελικά αυτό η μια κατάσταση τη χαϊδολογάνει για λίγο και ε, νεκρό νεκρό νεκτά ανταναπλαστικά ώστε να γίνει το επόμενο κρυφό να μην βγει το επό σε κάθε περίπτωση η παράσταση θα ανέβει αν δεν κάνω λάθος εκτός. Δηλαδή άμα δεν την μέσα στην πραγματική θα γίνει έξω ή κάνω λάθος. Ήταν Έχουν προσφερθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουν προσφερθεί θέατρα, έχει προσφερθεί το κόκκινο να ε, ε, κάνει όλη τη δουλειά και όλη την υποστηρίξη. Δεν έχει αρθεί ε, καμιά πεθασία πολίτως. Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο να βγει έξω, γιατί φαντάζομαι τώρα πώ θα βγουν και θα πούνε Α, ωραία, έκανε τόσο δώρο, και μετά πού είναι να πιάνε, βγαίνει λεφτά. Είναι πολύ δύσκολη η συνθήκη αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να γίνει αυτή η παράσταση έξω. Mm. Και γι' αυτό δεν έχει πάρει και καμία απόφαση, ξέρω δεν είναι αυτό. Αλλά προσφέρονται συνέχεια άνθρωποι. Θεάτρε, ναι, αλλά δεν το κάνετε εδώ κλπ. Ελπίζω ότι αν είναι μια φόρμουλα να μην υπάρχουν αυτοί οι κακόποι στην πάλι που θα λένε. Ε, ελπίζω να ξαναγίνει. Και εγώ ελπίζω τελικά να παιχτεί και σήμερα Ναι, παιχτεί σήμερα μέσα, αυτό είναι το σημαντικό ναι, ναι. Άρα και η νίκη της λίγο κρυσέας Ναι Σε ευχαριστούμε πολύ Θα να είσαι καλά Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι Με σφραγίδε και μελάνοι Τα συμβόλαια στο χέρι Να υπογράψουν κάτι γέροι Υπογράψανε εν μέρη Τα συμβόλαια Οι γέροι Και τους πουλήσαν στα ξένα Δυο δολάρια Τον ένα I love you Η χώρα στην οποία Επενδένουν και κάνουν κουμάντο Ακόμα οι ξένες προσβίες Ήρθαν κάτι αμερικάνοι Ακούγεται ο μειό να τλατιώνε, βία στη βία της εξουσίας I love you μαντοναβία Ήρθαν κάτι αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη Πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τα άλλο μάτι I love you Ο Σολεμίου λάμμαν τον Διόνε, <I love you> Όσο δε για τι επεμβάσεις αυτές λοιπόν των ξένων πρεσβεών και μιλάω συγκεκριμένα για την Αμερικάνικη πρεσβεία <you> στην χώρα μας η οποία ριτουίταρε την ανακοίνωση των συγγενών των θεμάτων των στο οποίο ουσιαστικά πρωτεύοντα ο ρόλο παίζει η κυρία Μπακογιάννη και η κοκοίνηνα Μπακογιάννη ε, Α απολογηθεί συγκεκριμένη πρεσβεία πρώτα για την αποστασία, για το πραξικόπημα, για τις γκρίζες ζώνες πήχη στο Αιγαίο, για την ανατροπή του Μακαρίου, τον Ατήλα, την αλ την τους μουσουλμάνους, το ποιος έφτιαξε τον τζιχαντισμό. Οι εξοπλίζει τρομοκράτες σε όλο τον πλανήτη και αφού λοιπόν απολογηθεί για ότι το έχει κάνει σε όλο τον πλανήτη και στη χώρα μας, Τότε θα μπορούν να έχει καλλιτεχνική άποψη. Σε άλλε περιπτώσει λοιπόν, λογοκρισία στην Ελλάδα, στην Ελληνική Δημοκρατία μάλιστα. Δηλαδή η Ελλάδα είχε υπάρξει ω δημοκρατία, έλεγχο την Δημοκρατία, το 1953 ο Γιάννη Τσαρούχης εξέθεσε στο πλαίσιο τη ομαδική έκθεση το έργο του Ναύτη Καθιστό και Γυμνό. Η ναυτική αστυνομία παρενέβη και αποκαθίλωσε το έργο. Το 1952 ο ζωγράφο Νόντα εξέθεσε έργα του στον Πανασό, καθώς θεωρήθηκαν άσχημοι να, να κατέβουν. Ο Νόντε υπήρξε ο πρώτο Έλληνα ζωγράφο που εξέδεσε εικόνε με βίαιο σεξουαλικό περιεχόμενο και ίσω από του πολύ λίγου που έχουν πραγματοποιήσει κάτι μέχρι σήμερα. Το Διοικητικό συμβόλο του Πανασού, μέσω του Γραμματέα του Συλλόγου Παπα-Νικολάου, ζήτησε να αποκαλωθ... αποκαθιλωθούν τεπίμαχα εκθέματα και έκλεισε την αίθουσα Ζαχαριού όπου εκτίθονταν. Μετά από έντονε διαμαρτυρίε του ζωγράφου, κατέληξαν στη συμβαστική λύση που ήταν να οι πιο τολμηροί του πίνακε ώστε να μην προσβάλλουν τη δημοσία εδώ. Κάποιοι καλύφθηκαν εντελώς και άλλοι εκτέθηκαν με φίλες οικείς στα επίμαχα σημεία. Το 1971 ο Δημήτρης Σαμπρανίδης εξέθεσε αφίσες με αντιχουντικό περιεχόμενο. Η αστυνομία παρενέβη, αποκαθίλωσε τις αφίσες και προσέγαγε σε δίκη τους εμπλεκόμενους. Την ίδια χρονιά η Μαρία Καραβέλα εξέθεσε στο Χίνγκτον εγκατάσταση που σχολίαζε την πολιτική κατάσταση στην τότε Ελλάδα. Η εγκατάσταση καταστράφηκε ολος και η Καραβέλα πηγαδεύθηκε στη Γαλλία. Ταυτόχρονα, στην, γαρελ... στην καλέρή Νέες Μορφές, ο Λίας Δεκουλάκος εξέθεσε σειρά έργων που αναφέρονται στους βασανισμούς του τότε χροντικού καθεστώτος. Η έκθεση λογοκρίθηκε και τα έργα δεν εκτέθηκαν. Είναι μια από τις λίγες περιπτώσεις, μην ξεχάναμε τα λογοκρυμμένα έργα, βάσικα όλα τα έργα την περίοδο εκείνη του Μίκη Θοδωράκη, τα οποία ήταν να μην ξεχνάμε πριν στο μεγάλο μας τσίρκο με την Τζάνη Καρέζε, επίσης ένα λογοκρυμμένο έργο του Χούντας, αλλά δεν μείναμε μόνο στην εποχή της Χούντας ή έστω μόνο στις εποχές που είχαν ακόμα κάτι από εμφύλιο στην Ελλάδα, όπως θα δούμε συνέχεια και μετά τη μεταπολίτευση, η λογοκρισία καλά κράτη. Το μεταπολιτευτικό σύνταγμα που ψηφίστηκε το 1975, ορίζεται ότι η τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Ακόμη και το σύνταγμα ο τύπος είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε προληπτικό μέτρο απαγορεύονται. Είναι όμως έτσι. Για να δούμε. Το 1988 ο Κλειάνθρης Χατζινίκος πραγματοποίησε έκθεση στην οποία υπήρχαν έργα που θεωρήθηκαν άσυλο. Η έκθεση απαγορεύτηκε, ο καλλιτέχνης καταδικάστηκε και ένα από τα έργα του καταστράφηκε ω τεκμήριο εγκλήματος. Στην έκθεση σύγχρονη τέχνης του Outlook, που θα μας δει πριν, που είχε διοργανώσει το Φινόπορ 2003, ανάμεσα στα έργα εκτίθετο ο πίνακα Asperges με του Βέλγου καλλιτέχνη Τιέρι Ντε στο οποίο εικονιζόταν ο Ιησούς Χριστός πάνω στο σταυρό και, το, και στο αριστερό του μέρος ένα απέως. Αρκετές μέρες αργότερα και μετά από παρεμβάσεις του τύπου οι υπεύθυνοι της έκθεσης αφαίρεσαν το έργο ενώ διατάχθηκε η υποκαρτακτική εξέταση έρευνα από τον Ισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Τελικά ασκήθηκε δίωξη κατά ούτε επιμελητή της έκθεσης Χρήστου Ιωακινίδη, ο οποίος απαλλάχθηκε το 2006. Το 2004, οικαστικ Εξέδωσε στο Κέντρο Καλών Τεχνών του Δημαθημαίων, πρώην το έργο τη Ατύλο, στο πλαίσιο της έκθεσης Everyday Fellas. Το έργο απομακρύνθηκε διότι θεωρήθηκε ότι προσβάλλει τα θρησκευτικά συναισθήματα. Τον Ιούνιο του 7, πρώτη-λευταία μέρα της έκθεσης Art Athena, υπό την αιγύρια του Υπουργείου Πολιτισμού, η αστυνομία κατέσχεσε το έργο της κοινοθέτηδας Έβαση Στεφανή με τίτλο Εθνικό Σύμνο, ύστερα από ανώνυμη καταγγελία για λόγους προσβολής της δημοσίας εδούς και εθνικών συμβόλων, και συνέλαβε τον Γενικό Διευθυντή της Έκθεσης Μιχάλη Αγιερό. Το έργο ένα σύντομο βίντεο, το οποίο ένα ιδίωμα, και είχε ένα χέρι που το προσέγγιζε σε αργή κίνηση ενώ παράλληλα ακουγόνταν «ο εθνικός ύμνος». Το περιστατικό της λογοκρισίας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στον καλλιτεχνικό χώρο, ανάμεσα στις οποίες ήταν και μια αντιέκθεση διαμαρτυρίας από 70 καλλιτέχνες, στην οποία συμπεριλήφθηκε εκ το έργο της Ε Οπότε οι καλλιτέχνες όλα τα έργα, ώστε σε περίπτωση που κατηγορηθεί ένας σε να πάνε όλοι στο δικαστήριο. Είστε κατευθείαν πάνω στο σκουίνιν, στο Ταχα, και τη Ρέδιο. Έχουμε ανταπούκριση της σημερινής αισαία με το μπλόκο των αγροτών από όλα τα Μεσόγης του Μαρκοπούλου, το ίσως του Κοροπίου. Όχι πραντιγλίτωνες. <laughs> Δεν δύο λες πάνω. <ηδυγελαιαστάδω> Έλα, όχι πραντιγλίτωνες λέω, να του τον... <laughs> Ναι, ναι, λοιπόν, εδώ πέρα είναι αυτός ο κόσμος μαδεμένος, έχει κλείσει ο βρόμος και ο σχοματής μελαφωρή από τις έξι παρά. Τα τρατήρια που είναι μαδεμένας δεν μπορώ να μετρήσουν, είναι πάρα πολλά, είναι αλήθεια. Υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι από όλους τους συνατορισμούς, από όλα τα μεσόλια, κοροπιτάνια, μαρκόπουλο, ε, λάβριο Καλύβια, από, όλα, από όλα τα Μεσόγεια, εσείς όμως ε, ο Έχουν γίνει κάποιες συμμελέσεις ε, με κάποιες επιτροπέ που θέλουν να οργανώσουν τη δράση από εδώ και πέρα. Να αναφέρουμε ότι εχθές ε, έγινε μια απόπειρα με το ίσιο κόμβος προς ε, τα αεροδρόμια, δημιουργήθηκε... Προφανώ μια ανακαρακή, γιατί έκλεισε και παρέλου σε όλα τα αεροδρόμενα, χωρίς αφήξηση για να παγώσει οι υγιές με τα μάτια, δεν είναι αφήνιόντα. Δεν κράτησε πολύ ώρα βέβαια, γιατί προφανώ χωρακλήσεις ε, να το κλείσει τα αεροδρόμενα, δεν είναι να Αλλά mm. το έχουν ε, στα πράγματα, ε, για να το κάνουν ε, ε, μια από τι επόμενε μέρε. Εντάξει, γενικά το κλίμα δεν είναι καλό, φαίνεται ότι δεν υποχωρούν. Ε, γενικότερα η αλληλεγγύη μου και είναι μεγάλη από πολλού χώρου. Ε, από δημοτικού, ε, από τα ε, των Δήμων, όλων των Δήμων και των Μασουλίων, και οι Δήμαρχοι κατάλαβαν τη ρίζα του είναι και αυτέ. Βέβαια αυτό δεν έβλεπε κάτι απαραίτητο. Mm. Ε, <laughs> Καλώς κακόντας, αναμόνουμε να δούμε το πώς θα το χειριστούν οι γελίκοι και θα καταπούσεσουμε για τη σημερινή να το τραβήξουν τα άκρα και να διαχειριστούν οι υποθέσει που κάνουν μερικού ότι μπορούν να τα πάρουν πίσω οι αγρότες και να πιθανόν να συγκριβαστούν, να φτάσουν το κολογίες με την κυβέρνηση. Υπήρξε μια ομάδα από εγκοσπασία σας, η οποία από μόνη τη αποφάσισε να πάει να συναντηθεί με το Μαξίμου, ενός πέρα ε, από τις Ουρώπες είναι όχι από τους συγκεκριμένους εδώ, γενικότερα yeah, yeah, yeah. από κάποιους εκπροσώτες που μπορούν να από την Ελλάδα Δεν Ε, τι ξέρω πάνω <laughs> Και τι μη χαρούμε. Τα δεξιάστημα είναι να καλή κίνηση Και εμείς λιχάνουμε ότι την πέμπτη είναι και η πανεργατική απεργία Και μπορούν τέτοιες κοινήσεις, και στις επιτροπές Και άλλες αντίθετε, που για το, για το να Ήρθω να οργανωθήσουμε καλύτερα αυτό το και να είναι μαζική. Ωραία. Οπότε παίρνει κατάλαβα, παίζει και εκεί να Αλλά να αναφέρω ότι εντάξει, έχουμε αρχίσει, οι παινότατοι κουράκια μας γιατί έχετε την πληθρούλατα. Ωραία, βέβαια, βέβαια με δημοτικά αφορτιάς Δε μας ενδιαφέρει αυτή η πλευρά του ρεπορτάζ δε μας ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Δε θα ενδιαφέρει γιατί λες δεν είσαι εδώ Λοιπόν, όσοι φίλοι ωραία θα είμαι Εντάξει, το πρώτο αντιμετωπίζουμε με το όσο πουράκι Καλά, άλλε η λεπτά Για θα ενημερώσουμε για το blog και θα πούμε και άλλο με την Μετάξει γερμανικά. Πέντε κι άμα, γι'ναι, κάποτε το έχει παραγρατεί, το είχε ξεχάσει καλά το δούμε. Ναι, θα το δούμε. αυτό με τελευταίμεν θα ενημερώνουμε συνεχώ και την ομάδα του Facebook. α πούμε και το πλατεία. Έλα φίλια, γεια. Γεια, γεια. Γεια να την παρέμβαση της Βασιλικής, από τον πλόχο και των αγροτών προς αεροδρόμιο. Ε, παρέμβαση για να αποδείξουμε και στο κοινό του πλατεία Ρέντιο ότι δεν λούφαρε κανένα σαν δουλειό μας, ο ένας είναι εδώ κάνει την εκπομπή, ο άλλος είναι εκεί και κάνει ρεπορτάζ. συνεχίζουμε με τη λογοκρισία ε, για να πάμε σε μια περίπτωση πάλι στη μεταπολίτευση που έχει να κάνει με, μια πα, με το τρίτο πρόγραμμα αν δεν κάνω λάθος θα το διαβάσουμε ο τίτλος είναι ένα άρθρο το οποίο ανέβηκε σε τίδεξες όταν ο Μάνος Χατζηδάκης ακύρωνε τη λογοκρισία καραμαλή ένα άρθρο γραμμένο με αφορμή την ακύρωση της παράστασης ισορροπία του ΝΑΣ με αφορμή την ακύρωση της Παράστασης, η Σουρπέτουνάς με τον τρόπο με τον οποίο ο Μάνος Χατζηδάκης ως διευθυντής του τρίτου προγράμματος του 79 είχε αντιμετωπίσει την απόπειρα λογοκρισίας από την κυβέρνηση Καραμαλή του τραγουδιού «Βαρίζε Ιμπέκικο για τον Νίκο» του Διονύη Σαββόπουλου που αναφερόταν στον Νίκο Γκοντζή, το αιμοβόρο κτίνος όπως το προέβαλε την περίοδο εκείνη ο τύπος. Όπως διηγείται ο δημοσιογράφος ε, Αντώνης Μπουσκοβίτης, σε απελευθερώσει το του 2009, ο ραδιοφωνικός παραγωγός του τρίτου προγράμματος Γεωργός Μητρόπουλος αναλαμβάνει να παρουσιάσει το νέο δίσκο του Διονίσα Γκόπουλου Ρεζέρβα. Ο διευθυντής της νεολαίας Αλέκος Πατσιφάς του δίνει το δίσκο και ο Γεωργός Μητρόπουλος αποφασίζει να παίξει τέσσερα τραγούδια στην εκπομπή του. Το ελληνικό τραγούδι, ε, ελληνικό τραγούδι. ήταν το Γεννήθηκα στη Σαλονίκη, Ο Πολυτευτής έκλογιες Μαντινάδα και το βαρίζει Μπέκικο για τον Νίκο. Έξαλλος, ο Τσαλγάλης ε, του Υπουργείου Παιδείας παίρνει τηλέφωνο απειλώντας Θεούς και δαίμονας ε, για τη μετάδοση του τραγουδιού βαρίζει Μπέκικο για τον Νίκο. Το ίδιο βράδυ τηλεφωνεί στο ραδιοφωνικό παραγωγό ο Βασίλης Ριζιότη, συνεργάτης του Γατζηδάκη στο Τρίτο. Έλα από το μαγειρεμένο αυγό, σε θέλει ο Μάνο, του είπε. Πράγματι, ο Νίκο Μητρόπουλος. Πηγαίνει και ο μόνος Χατζηδάκης τον ρωτάει, τι έπαιξε σήμερα στην εκπομπή σου, τον καινούργιο δίσκο του Σαβόπουλου, το απαντάει. Πώς λέγεται, συνεχίζει ο Χατζηδάκης, αρεζέρβα, λέει ο ραδεφωνικός παραγωγός, έχει και ένα τραγούδι για την Κομβίτσι μέσα, δεν είναι έτσι, ρωτάει ο Χατζηδάκης. Η πρώτη σκέψη του ψαρωμένου παραγωγού ήταν πως το τον κοβόταν εκπομπέ, αλλά ο Χατζηδάκης μόνο αυτό δεν είχε στο μυαλό του. Δίνει χαρτί και στυλό στον Γιώργο Μετρόπουλο που το παγορεύει να γράψει. Αύριο το πρωί θα ξαναπέξεις στο βαρύζι μπέκινγκ με τον Νίκο, αλλά θα πεις από πριν ότι ο δύο Διευθυντής του σταθμού ο κ. Μάνος Χατζηδάκης δεν άκουσε τη χθεσινή εκπομπή, ζήτησε να μεταδοθεί ξανά το συγκεκριμένο κομμάτι προκειμένου να έχει η διαγνώση του αδικήματος. Έγιναν όλα σύμφωνα με την επιθυμία του Μάνο Χατζηδάκη, και έτσι τελείωσε η ιστορία. Κινιός δεν ξαναχτύπησε τηλέφωνο στο Τρίτο από κανένα υπουργείο. Σήμερα, δεκαετίες μετά, του Βαρίζι Μπέγκο και τον Νίκο αναγνωρίζεται ως ένα εμβληματικό τραγούδι του Γιονύση Σαββόπουλου και ο δίσκος Ρεζέρβα ως ορόσημο στην ελληνική δικογραφία. Ευτυχώς η λογοκρισία τότε δεν τα κατάφερε. μολύδι και χαρτί, η απόγνωση <Συγνωσία> λαγούμι Ρωτές που χώθηκαν με λάμψει μαχαιριού σε πιο στενό κελί. Ψηλά με πεπλά αίματος χλυμούνται η σελήνη. Δεν έχει ελπίδα ελευθερία, δεν ζητά αλλά δικαιοσύνη. Ακούτε αυτό το βαρίζε μπέζικο για το Νίκο, Διονύσα λάμπες, τι το Ο ήταν ο Παρών χρόνο φλεγμένη ο γέρο του είχε κρυψόνα το βουνό από του 40 πέντε και χωρί εκεί φόβο των αρχών. Μα κρέναν και από τον γιο. Και αυτός του έβλεπε στρωμένου στη δουλειά και μέσα του ανάδευ. Στριμωγμένου ανάμεσα στο πλήθο και την αστυνομία. Ω που μια μέρα χωρί αποσκευή τσουλώντα απ τη τρύπα του ρόδα κιλάει από και δουνία ω εδώ και ακόμα που θα βγει. Φεύγει πάντα για το άστρο που δεν φτάνει Καμιά αστυνομία. Για τους φυγάδες ο είναι Αναρωτιέμαι τώρα εγώ σε όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται Καταρχήν κατά που μας είπε Μαργαρήτας η γένιό του Δεν Αν δεν ήταν μέλος της οργάνωσης που αφαίρεσε τη ζωή του κουνιάδου του α πούμε του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης δεν θα κουνιόταν φίλο. Ε, αλλά εγώ αναρωτιέμαι τώρα σε αυτού οι οποίοι ευαγγελίζουν για αυτή την αστική δημοκρατία. Ε, είναι αποτρεπτικό, α πούμε, μέσω αυτό το οποίο χρησιμοποιούν εσύ λογοκρισία τη συγκεκριμένη παράσταση. Δηλαδή, στην περίπτωση του Ξερού, για να ξεφύγω από την παράσταση του Σάββατο Ξερού, μιλάμε ίσω για το μόνο, όχι το μόνο, ένα από τα μέλη τη, το 17 Νοέμβριο, το οποίο έχει δηλώσει ότι έχει μετανιώσει για τι του και το οποίο ζητήσει συγγνώμη πολλέ φορέ. Και από την κοινωνία και από το Θεό, στον οποίο ο ίδιο ισχυρίζεται και τον πιστεύει. Ε, το να τον εκδικήσει έτσι, α πούμε, να μην τον αφήνει να έχει 90% αναπηρία και να μην τον αφήνεις, να μην τον αποφυλακίζει, να τον θε να πεθάνει μες στη φυλακή. Ε, τιμωρητικά δημιουργώντα κλίμα ότι είσαι στη τη κράτου βία, δεν ανέχεσαι. Αυτό. Πώ λειτουργεί στους υπόλοιπους οι οποίοι τυχόν έχουν υπάρξει μέλη τέτοιων οργανώσεων. Ένα άλλο μέλος της ίδιας οργάνωσης θα μετανιώσει, αν θελήσεις ποτέ να μετανιώσουν, με βάση πάντα την πλαστικού κράτου. αστικού κράτους. Ας μιλήσουμε για μέλος τέτοιων οργανώσεων, ας μιλήσουμε για έναν εγκληματίας, ας μιλήσουμε για ένα serial killer, όπως ομορφιάζουν τα μέσα ενημέρωσης. Θα μετανιώσει. Άμα δει ότι στον άλλον τον διπλανότη που μετάνιωσε για παρόμοιε πράξεις, το ελληνικό κράτος, του φέρεται έτσι, μείνετε σε κατ' μόνο μια το <Ρίου> Αυτό σχετικά άσχετο με τη λογοκρισία της παράστασης, άσχετο δεν είναι γιατί το πρόσωπο έπαιξε σοβαρό ρόλο στη λογοκρισία της παράστασης, αλλά για να το πάμε και πιο με θέματα όπως είναι αφο... η δικαιοσύνη ας πούμε. Είπαμε πριν η Ελλάδα είναι στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, όπως ονομάζουν ας πούμε, ε... στις τρεις χώρες με τις χειρότερες συνθήκε κράτησης. Αλήθεια αν θα μπορούσε όντως να υπάρξει δείκτης η Ελλάδα και καλά μην συζητήσουμε Ελλάδα από τον Ενθύλιο και μετά ή πριν την κατοχή η Ελλάδα πούμε των μεταξάδων, των αθηναρχών Βενιζέλων και όλα αυτά ακόμα και μετά τη μεταπολίτευση, ε, σε ποια θέση θα ήταν Αραγγελιά και περιμέναν καθισμένοι και τα ηχεία του αναγκύλαν Όλα τα όργανα συλλάβαν το σκοπό για το χώρο του Δημοσταίνη Αυτά όσον αφορά την παράσταση, η ισορροπία του Ινάς ε, Όσοι φίλοι θέλουν να στηρίξουν την ελεύθερη έκφραση Και να εκκοινωποιηθούν κατά της λογοκρισίας μπορούν σήμερα να βρεθούν εξωτεχνικό Θέατρο στις 8 η ώρα, δηλαδή σε μια ώρα ακριβώς, και να απαιτήσουν η παράσταση που ήδη έχει ξεκινήσει, να ολοκληρώσει τον κύκλο της, κάνοντας την αυτή, ε, το τελευταίο αυτό ανέβασμά της. Σε κάθε περίπτωση, η άποψή μου είναι πως τα κανάλια και οι πολιτικοί, οι οποίοι επενδύουν πολιτικά πάνω σε αυτό, μάλλον καταφέρνουν το ακριβώς αντίθετο, αυτά όσον αφορά την παράσταση όσον αφορά τα υπόλοιπα, τα κοινωνικά, τα αγροτικά μπλόκα ε, η άποψή μου που είναι αυτή η οποία εξέφρασα και την προηγούμενη Κυριακή ε, ναι στα μπλόκα των αγροτών εργατών της γης όχι στι, βασιγές, όχι στους τσιχλικάδες ναι στους επιστήμονες, ναι στους αυτοπασχολούμενου, ναι σε αυτούς που μετατρέπουν σε δουλοπάρικους των πολυεθνικών εταιριών, έτσι θέλουν με τα νέα μνημόνια όχι στο κίνημα της γραμμάτας, όχι στους πατούλιας. Στο στον εαυτό του συγκρατή σου. στο λεπί. Τον πρώτο που γενέφαγε τον είδαν με μια ταυτότητα να σκύβει. Φάχτηκαν τρει μα σε άλλους έξι, φωνές ανοίχτε θα μας φάξουν. Τραβώντας έξω τον μικρό παραμιλούσε, εσένα δεν θα σε πειράξουν. Νίκο, ζω άλλο Παρμένο Κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε Με το τραγούδι αυτό το λόγο κρυμμένο, Το παρολίγο λόγο κρυμμένο, Κατά το 75 Από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμάλου Του Εθνάρχη ε, Του Διονύη Αβόπουλου Το μακριζεμπέτικο για τον Νικό, Για τον Νίκο Γκουέντζε Σας χαιρετάμε δεν ξέρω τι θα τα πούμε την Πέμπτη, την οποία έρχεται, την ημέρα πανελληνική απεργία. Οπότε πιθανόταν αποφασίσουμε, δεν αποφασίσουμε, δεν αποφασίσουμε, για να αποφασίσουμε και με το Βασιλική να καταφέρουμε να την κοινοποιήσουμε. Πάντω σίγουρα θα πούμε την επόμενη Κυριακή, στην επόμενη ιστορία Παραμένετε συντονισμένοι στο πλατεία radio.gr, ε, Διαβάζετε τα άρθρα μα, ακούτε τι εκπομπέ μα. Ευχαριστήσουμε τη Μαργαρίτα Συγγενιότου για την παρέμβασή τη. Να αναγκαστούν, να τον σκοτώσουν οι αστυνόμοι Μα εκείνοι του ρίχναν στα πόδια Σερνόταν και έβριζε ως που ένας ταβερνιάρης Του δώσε μια αμένα κατρώνι Η δίκη του έγινε τον αύριο Νοέμβρη Ακή αν το ξεχάσω η Μαργαρίτα συγγενιό... συγγενιό του Μας μήνει εκ μέρους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακρόαματος Της Πόθα Σαν αιμοβόρο κτηνός. Τα ίδια λέγαν και πολύ προοδευτικοί Παράξενο δεν ήταν